Είχαμε ένας τελόχρονο για να ακούμε τον κύριο Νικολαίη Δεν μπορούσε να μιλήσει άλλο Αλλά θέσαι μου χρόνο να φυλιαίσω και εγώ ε, Τελειώνοντας τέχρονα θα σας ευχαριστήσουμε πράγματι Για όλη τη βοήθεια την οποία εσεί προσφέρετε Γιατί όλα αυτά τα οποία γίνονται Για την αγάπη του Χριστού μέσα στην ενορία μα γίνονται να βάζει από χριστικά εσάς. Και μάλιστα γίνονται μέσα στην εκκλησία, όπως ακριβώς μας είπε ο κύριος του Νοκοραήλης, βλέποντας τον κλησίο ως τον ίδιο τον Χριστό. Και αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε μέσα στην γνωρί μας όλα αυτά να γίνονται καπινά. Δεν είναι ακούγεται ο λόγο του Θεού σε όλη την Ευκοσία και όλοι γνωρίζουν τον καλό Σαμαρίδη, τον ραδιοφωνικό Άγιος Δημήτριο μέσα από τα ραδιοφωνικά κύματα. Όλοι οι ενολίτε γνωρίζουν το τι προσφέρει ο καλό Σαμαρίδη. Όλοι οι ενολίτε γνωρίζουν γιατί βλέπουμε την ανταπόκριση, την βοήθεια που προσφέρουμε ως ενορία, ω ο Σώμα Προστασίας ο Φανοφέδονος Καλός Σαμαρίτης σε όποιον ως εικόνα Χριστού, ανεξάρτητα αν είναι ουσόδοξος αν είναι μουσουλμάνος, αν είναι όποιο άλλο υποτεδόγματος βρεθείτε να κάνετε τις εκκλησίες του Αγίου ε. Δημητρίου και βρεθείτε να κάνετε όλα μας. Πολλές φορές σκεφτόμαστε και λέμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα απολογισμό και να πούμε, ξέρετε, Σαν ενορία προσφέρουμε αυτά... αυτά και αυτά, και αυτά, και αυτά... και αυτά. Σαν ενορία αυτά που μας δίνετε πάνε σε Αυτόν και σε Αυτόν, και σ', αυτόν, και, σ αυτόν, και σ' Αυτόν. Και ύστερα βλέπουμε την δική σας εμπιστοσύνη και αγάπη και λέμε ότι αυτό θα είναι φλιαρία θα δεν Γιατί βλέπετε, σαν ενορία, ότι προσφέρουμε πρώτα τιμώντας εσάς προσφέρεται. Σε βλέπουμε τον κάθε ενος ο οποίος έρχεται εδώ είδε, είτε για πνευματική βοήθεια είτε για οποιαδήποτε εινική βοήθεια είτε για φιλοξενία είτε για διατροφή είτε για οτιδήποτε άλλο για να μεταλλήσω εξωτερικό οικονομική βοήθεια τα οποία όλα αυτά η μας μα προσφέρει. Να ξέρουμε ότι στο Ταμείο του Σώματο Προστασία των Φαρμακών, το οποίο ενισχύωσαμε σήμερα με αυτή την προσπάθεια, έχουμε βάλει ω επιτροπή έναν όρο. Ότι στο τέλο κάθε, κάθε χρονιά, που θα, που θα τελειώνει η χρονιά, η οικονομική, α πούμε, χρονιά, θανάτουια. Ούτω ώστε να μην έχουμε και να, να πούμε ότι η φυλάξαμε κάτι. Αλλά όμως ό,τι επίδαμε, το διαχειριστήκαμε και το Έτσι λοιπόν η κυρία Νικολαίδη όταν εκδίσε στην αρχή έδωσε αυτή την αρχή και μας είπαν όλα αυτά τα πράγματα. Παίζοντας τα χρομήν από τον Άγιο Τριγόριο του Παλαμά από τον λόγο του στη δευτερά παρουσία, για την Κυριακή, είπε το εξής Ότι και οι μεν και οι δε και οι δίκαιοι και οι άδικοι είπαν στον Χριστό Κύριε πότε σε είδαμε λιψώντα ή πεινώντα ή εν φυλακοί οι μεν είπαν και σε θρέψαμε ή δε είπαν και δε σε θρέψαμε οι μεν δίκαιοι λέει του είπαν, μα Κύριε «Εμείς πότε σε είδαμε, εδώσαμε νέμε, αλλά πότε σε είδαμε εσένα, λέει, εμείε πείσατε, μα πότε σε είδαμε εσένα, εμείς είδαμε έναν άλλο που το έδωσαμε, λέει, εμείε πείσατε, λέει, εγνώριζαν, λέει, ο Άγιος Γρηγόριος του Παναμάσου, τη δίνοντάς σας στον Πλησίω, τα έδιναν στον Χριστό, αλλά όμως από ταπείνωση, είπαν, «Κύριε, πότε σε είδαμε, οι άγριοι, λέει, Γνώριζαν ο οποίο πλησίωνε, ήταν ο Χριστό. Αλλά όμω από έμφαση και από θάσος του είπαν και πότε σε είδαμε με και τώρα έρχεσαι να μα κρίνεις. Στην μια περίπτωση αυτό που εχαρακτήρισε την προσφορά του ήταν η καπείνωση, στην άλλη όμω αυτό που να αυτό που δεν έδωσαν ήταν η έμφαση. Εδώ, σαν πνευματική πατέρα, έχουμε να δώσουμε σε εσά, και εμεί πρώτοι, και είναι ένα από του λόγου που πολλέ φορέ, όπω σα είπα στην αρχή, δεν κάνουμε απολογισμού και την παλοκρουσία στο τι δίνουμε και τι δεν δίνουμε. Γιατί ό,τι θέλουμε θέλουμε, να Τα πεινά, προσδόξαν το δίνουμε ταπεινά, προ δόξα πρώτα του Χριστού. Και ότι ο καθένα είναι ο πλησίον μα, είναι ο ίδιο ο Χριστό. Είτε αυτό λέγεται διακονία μπρος των πλησίων όσον αφορά μία οικονομική βοήθεια ούτε θα λύχει κανενός το οικονομικό του πρόβλημα Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να λύσουμε κανενός Σήμερα ιδίως είναι πάρα πολλά τα οικονομικά Μια παρηγορία Μια διαμονή στο Ίδρυμα Διατροφή Ένα κοιτητή τον οποίο θα λύσει κανενος το οικονομικο του προβλημα δεν μπορουμε να σπουδάσουμε Έναν ασθενή τον οποίο θα σύμπουμε στο εξωτερικό, θα τον βοηθήσουμε με το καταφίστημα το οποίο μας έδωσε μα, μας δίνουν για να δίνουν αλλά όμως όλα αυτά γίνονται ταπεινά και σιωπηλά. Δεν χρειάζεται ούτε να πούμε ότι είμαστε παγκύπλια γνωστοί, ούτε να πούμε ότι είμαστε πρότυπο ενωρίες όλα αυτά που πολλές φορές ακούγονται. Χρειάζεται να εργαζόμαστε μέσα στην εκκλησία ταπεινά προς δόξα του Θεού. Αυτό που θα το πρώτα είναι το μαντουσερό. Εμά θα είμαστε κι εμεί όλοι, ο μα, ξεχωριστά υπόλογοι σε ποιον, σε αυτόν τον οποίο θα μα δικάσει. Αλλά όμω θα είμαστε πιο πολύ υπόλογοι αν έτσι ενεργούμε σε αυτόν που θα αγαπήσουμε και σε αυτόν που αγαπούμε και σε αυτόν για χάρη της αγάπη σου ενεργούμε και ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό είναι ο Χριστό. Αυτό είναι το πνεύμα που ζούμε και αναπνέουμε μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό το Θεέ πνεύμα θέλουμε να μεταδίδουμε κάθε στιγμή στον καθένα από εμά, ζώντα ω Εμεί πρώτοι οι Εβεί του ναού σα, οι Ενωρίε τη Ενωρία σα, αγωνιζόμενοι. Και αυτό θέλουμε να σα μεταφέρουμε, να μάθετε να κι Την ταπείνωση προ τα μάτια του Χριστού και την αγάπη προ τον Χριστό. Βλέπετε, ο κύριο Νικολόγη μα μίλησε για την δεστέρα κρίση, που συνήθω οι άνθρωποι όταν μαθαίνουν για την δεσμετάκιστο κρίση, είναι να μάθουμε να πεθάνουμε, να βοηθούμε στο κριτήριο, αλλά όμω, αν το καταλάβει στο τέλο την αγορά του κύριε Νοκολέ, λέει έρχονται η ισού. Το μήνυμα είναι ότι εμεί το τον Χριστό και ότι εμεί θέλουμε να συναντήσουμε τον Χριστό. Εμεί δεν μπορούμε να φύγουμε από την παρούσα ζωή. Γιατί η αιώνια ζωή, που είναι η πρόγερση τη είναι η ίδια ένωση μαζί με τον Χριστό. Μια μέρα εδώ με κάλεσαν, εδώ στο Ομπορογικό, να δω μια κυρία, θα ήθελα να σα σου είπα, μισή, νομίζω πω όχι. Την έβλεπα πολύ τακτικά και ρωτούσε πάρα πολύ τακτικά. Σιωπητή. Όχι πολλά όχι πολλέ. Κουβέντες. Κάθε φορά τη το όνομα της, να το πω Κυρίες και να δειξεί ξέρω, 5-6 μήνες θα σημαίνει πως. Κυρία Κατελίνα, να βεβαίως Πάτερ του Χριστό. Βεβαίως πάντα του χριστο Έκανα Έκαμε περίπου 5-6 μήνες με πολύ αρεάλια νύμματα να φύγει από το νοσοκομείο. Στο τέλος, μία ημέρα μου πήγαν, Σέντος Πάτερ, η κυρία Κατελίνα έπεσε σε κόμμα. Δεν επικοινωνεί πλέον. Αν να από την αντισταυρώστη, περάσει δεν επικοινωνούσε. Την επόμενη μέρα με πήρε τηλέφωνο και ο είπαν: Ξέρει, κυρία Κατ' την Αρχή, σε ζητάει. λέω, Μα. Του με ειδοποίησε. Μα λέω, Ναι, Μα. Αυτή δηλαδή, μου είπε δεν θα σε τι εδώ. Μου λέει: Πάμε καλωσόρισε. Μου λέει: Θέλω να μου πει τι θα κάνω, γιατί εγώ φεύγω. Και αυτό που θέλω είναι να συναντήσω τον Χριστό. Σε λέω, κυρία Κατερίνα, αυτό που έκανε τόσο καιρό ήταν μια προετοιμασία να συναντήσει τον Χριστό. Αλλά αυτό το ζητά τώρα, να εξομολογηθεί, να προσελκύσει, να. Μου λέει πάρα πολύ ωραία, θα εξομολογήσω. Αποσομολογήθηκε. Και... Μου λέει τώρα τι θα κάνω τώρα, θα συνεχίσει να συνεχώ το όνομα μου. Θα λέει στο κύριο, δεν πρόλα να συνεχίσω. και συμ... συμπλήρωσε και μου λέει: Ναι, το κύριο Ιησού Χριστέ, έτσι ο Ελέη το άκουσα πριν χρόνια από το αριόφωνο ότι πρέπει να λένε αυτή την αρχή και για πάρα πολλά χρόνια αυτή η ευχή συνοδεύει την έμαθα θα μου λέει απ' έξω και την λέω συνέχεια της λέω, ωραία δε κυρία Κατερίνο μου, τώρα θα εκνοήσει και ως θέλος μαζί σου μου λέει, ωραία, τελειώσα Σε λέω, τι θέλεις θέλω να μου υποσχεθείς ότι φεύγοντας θα συναντήσω τον Χριστό και να μην κυθμίσεις Πολύ ενδυσκολεύτηκα, γιατί από τη μια σαν άνθρωπος δεν κρίνω την κρίση, την έχει ο ίδιος ο Θεός, από την άλλη, μου βέβαιο μέσα στη ψυχή μου ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτό που θα συναντούσε, θα είναι ο Χριστός. Αυτόν μητά όμως, της είπα σε βεβαιώ και σε υπόσχομαι ότι αυτός που θα σε παραδάει ήταν ο Χριστό. Μου ευχαριστώ πάντα. Πληροφορήθηκα ότι έξι ώρε μετά ξανά πήσε σε κόμμα και Την επόμενη μέρα χτύπησε το τηλέφωνο σε έναν από του αδελφού εδώ. Θέλουμε να μα δώσει μια εξήγηση, είπα, να το πει στον πάντα και να μα πει γιατί όταν επέθανε η, η μάγνο μα, η κυρία Κατερίνα, έγινε κάτι παράδοξο, κάτι παράξενο, κάτι πολύ παράξενο μέσα στο δωμάτιο και μέσα στο. Θα Σου λέει τι έγινε, όταν πέθανε, όλο το δωμάτιο μυρίζεσαι βουλούδια. Ήταν η πιο ωραία άνοιξη και η πιο ωραία μυρωδιά που μυριστήκαμε ποτέ. Εμύριζε λιβάνι σαν να και κάποιος εθυμιάζιζε μέσα στους διαδρόμους και μέσα στου δωμάτια. Και μάλιστα τόσο πολύ απορίσαμε. που εσκεφτήκαμε μήπως κάποιος Λιμανί, καπνίζει αυτό που λέμε στην Ευκαιρία. Καπνίζει μέσα στο διάδρομο. Και αντί να μα πέφτει να τη μητέρα μα, ανοίξαμε την πόρτα και κοιτάζαμε μέσα στο διάδρομο. Μήπω καπνίζει κανένα, μήπω λιμανίζει κάποιο. Και φυσικά μέσα σε ένα κάτι κάθε άλλο παραδιβάλλει, ένα άλλο μα μπορεί να μιλήσει. Και σα είπα. Τότε αποκάλυψα και εγώ στην αδερφή μου και είπα στην κόρη μου ότι αυτό ήταν περισσότερο διαβεβαίωση για μένα. Ότι η υπόσχεση που τη έδωσα ήταν αληθινή. Και ότι η αιώνια ζωή είναι αληθινή. Γιατί πολλέ φορέ ο ατελογισμό και μα λένε Ε, κοιμήθηκε ο άνθρωπο, πέθανε ο άνθρωπο, όλα εδώ δεν γίνονται. Αλλά όμω μαζί και η αιώνια ζωή είναι αληθινή και μας το δείχνει με την παρουσία του Θεούς, ο ίδιος ο Χριστός παραλάβει αυτήν την γυναίκα. Αλλά όμως και εμείς ως αληθινοί χριστιανοί, αυτό που ποθούμε και πρέπει να πωθήσουμε είναι να μας παραλάβει να συναντήσουμε τον ίδιο τον Χριστό. Αν το συναντήσουμε όπως αυτήν την γυναίκα, η οποία διαγραμματεί ήταν, διαμόσφωτη ήταν και κάποιο έλεγε ότι τι γνώσεις είχε θεολογήσει αυτήν την γυναίκα, Ανέβη ο άνθρωπο που θέλει να συναντήσει ο Χριστό. Και όμω μα έδειξε να, και εμά και για την αλήθεια τη ημέρα ζωή. Και μάλιστα μα την έδωσε αυτή. Τα, τα παιδιά τη που δεν είχαν ιδέα. Δεν είχαν ιδέα τα παιδιά τη. Ούτε τη δική μου συνομιλία μαζί τη, ούτε τη δική μου υπόσχεση, αλλά ούτε και των πόθων τη μητέρα του. Δεν εγνώριζαν αυτό τον πόθον τη μητέρα του. Αλλά όμω αυτή η γυναίκα μας έδωσε αυτήν την μακτηρία, ότι αυτός ο οποίος την ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, όταν μιλούμε για αυτήν την δευτερά παρουσία του Χριστού, και όταν μιλούμε για την έστωση για το ένα ποτήρι ψυχων είδος, είδος, όπως μας είπε ο κ. Νικολαίης τον βλέπουμε αυτήν την μακαρία που πρέπει να μα διακατέχει, γιατί αυτός που είναι μακάρι ανταπεινός, αληθινά ανταπεινός, αυτός που προσφέρει στο πλησίο με ταπείνωση, να είναι ο ίδιος του Χριστός, αυτός και με βεβαιότητα και με σφαγίδα και με κούλα που λέμε, αυτό που θα συναντήσει θα είναι τον ίδιο του Χριστό. Αυτό που φορθούμε όλοι μα. Ως Χριστιανοί το πιάνουμε το βάπτισμά μας. Ξέρετε, Πολλέ φορέ λέμε ότι εμεί οι Χριστιανοί για το μάθημα μα, για το ένα μας. για το άλλο μα. Πρωτίστω, ξέρετε γιατί αγωνιζόμαστε? Να ανακαλύψουμε αυτό που πήραμε μέσα μας την ημέρα τη βάπτιση μα. Και ποιον πήραμε μέσα μας την ημέρα τη βάπτιση μα, Όσοι Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστών ενεργείσαστε, Αλληλούια, το Χριστό. Αυτό το Χριστό. Αγωνιζόμαστε να ανακαλύψουμε μέσα στα μυστήρια, μέσα στην εκκλησία, μέσα στη διαγωνία προ το πλησίο, μέσα στην αγάπη προ το πλησίο, μέσα στην αγάπη για τον Χριστό. Αγωνιζόμαστε να ανακαλύψουμε αυτόν τον Χριστό, τον οποίο ήδη έχουμε μέσα μα. Γιατί η βασιλεία του Θεού δεν τον σηκώνει Μέσα μα, από μέσα μα ξεκινά η βασιλεία του Θεού. Και επεκτείνεται στον αιώνα του Νάπατα όσον ενωνόμαστε μαζί με τον Χριστό. Mm. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Νικολαίδη. Είχαμε τον κόπο να έχει να μα μιλήσει σήμερα. Έτσι, για να τον ευχαριστήσουμε και για όλα αυτά τα χρόνια τα οποία βρόσενε εδώ στην ενωρία μα, αλλά και για όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ε, εμεί συνεργαστήκαμε με τον μακαρύνα του πατέρα Σιλίδωνα, τον οποίο υπήρχε μια βαθύτατη αλληλοεκτίμηση. Και ο κ. Νικολαίδη τον εκτιμούσε, αλλά και ο μακαρύνα του, ο πατέρα Σιλίδωνα, βαθύτατα τον εκτιμούσε. Για όλη μα την Ενδοσκοπία, και έδωσε την Ενδοσκοπία, να νόμαστε και εξάγοντα. Ευχόμαστε ε, ο Θεό να του δίνει δύναμη και να έχετε τι δικέ σα προσευχέ στην αδική του δοκιμασία, την οποία περνά αυτόν τον χρόνο. Να ξέρει ότι και εμεί ευχόμαστε και το ευχόμαστε γι' αυτό. Και εδώ ευχαριστούμε ένα φάνταστο μέσα από την καρδιά μα για την εδώ παρουσία του και για τη σημερινή του ωφέλημη και μέσα από την καρδιά του βουλιαμένη ομιλία. Ευχόμαστε λοιπόν προ όλου σας, το Θεό να σας ευλογεί, να συνεχίσουμε όλοι μας αυτή την αγάπη με ταπεινή καρδιά και χρόνια προ τον πλησύρο, για τη δόξα του Χριστού, για την αγάπη του Χριστού, για την προσθούμενη συνάντηση μαζί. Αμήν. Θεός ευχαριστώ. ευχαριστώ.